Γεια σα κύριε Βαρβαγιάννη. Κύριε Πορφίρη Βυζέκη μου, παρακαλώ. Γιατί δεν λέτε κάτι καλό Γιατί για τα καλά, είμαστε εδώ. Για την εκφομπή Μέα Κούλπα. Δεν έχει να πει καλό για εκεί. Γιατί είπε κάτι καλό ο κύριο Μποχδάνο. Ή δεν θα πει, ή θα πρέπει να πάρει το εμετικό του Βελόπουλου okay. για να αντέξει. Έβαλε και εσά μέσα. Είπε 12 με 2 γιορτή τη δημοκρατία στα παραπολιτικά. Ποιο αυτό. Και και εσεί, ο κύριο Κωνσταντίνο Μποχδάνο. Μάλιστα. Γι' αυτό πείτε και εσεί κάτι καλό. Ο κύριο Κωνσταντίνο Μποχδάνο είναι το αγλάισμα tué, nunca quero fui eu, Θέλα, αγόρι μου, πρέπει να μου το πρόβλημα. Θα Σε ακούω από εποχή Skype, old school ελληνοφρέμια. Όπα. Δεν έχω χάσει εκπομπή, να ξέρει. Κάθε φορά σε έβαζα ε, από μία παρά τέταρτο, μια μία παρά δέκα για να μην ξεχαστώ. Και το έκανα και πάλι και σήμερα. Ρε φίλε, τι ήταν αυτό. Απάντω και παλιά είχαμε το ίδιο πρόβλημα, δεν το είχαμε μόνο τώρα. Όχι το, όχι το σημαντικό. Κάθε χρονιά βάζουσαν αυτό μια δοκιμασία. Λέω πόσο χειρότερα μπορεί να είναι η επόμενη χρονιά, ρε παιδί μου στην πολιτική σκηνή. Ε, αυτό νομίζω ότι έχουμε πιάσει, τον έχουμε ξήσει τον πάτο. Καλά, με τον βού τον έχουμε ξήσει, ξέρει το Εκεί είμαστε, ναι, ότι είμαστε, εκεί είμαστε. <laughs> Απλά τώρα έχουμε πάρει και ένα γελιστικό. Ο Γιοριάζ εκεί που πήγε στο δική αναβραία, το περάθαν για γιοσουφάκι. Πώ το βλέπει τον έτσι. Δεν ξέρω ήδα του πιάνω λίγο το μπουτάκι, είδα να, να τον φασών εκεί μπροστά στι κάμερε σε κάτι καναπέδε. Δεν ξέρω τώρα για γιο σουφάκι. Κάνει χορό έλεγε. Ελέφερα... Μπορεί να τον είδαν έτσι σαν oh, το εξωτικό, α πούμε, το απέξο. Πώ σε μια ξένη χώρα και τι βλέπει όλε τι εξωτικέ. Οι Ή έρχονται oh. τουρίστε και λεφώ αυτοί από που φάνε. Έτσι και τον άδων τον είδανε σαν το εξωτικό κομμανάκι που θέλουν να κολατσίσουν. Κάνει χώρο, ελεύθερα πια στο χώρο, σαν το ξέρετε. Ναι, κάνει, κάνει. Κωρό κάνει, κάνει και ποτό κεράσει. Σας ευχαριστώ Εσύ δεν παζημιάσετε λίγο έλεο με του φασίστε να πούμε. Μια την μια τον γορίζει, μια τον μπίξε, μια τον μπίξε. Μα δεν είναι φασίστε, είναι δημοκράτε, νεοδημοκράτε. Νεοδημοκράτε, όχι φασίστε. Δεν είναι, έχουν διαπιστευτήρια. Έχει εσύ κάτι, κάποια στοιχεία. Όχι. Ο οικονόμο του στο κανάλι τη Κριστίνα Αυγή είναι και αυτό είναι δημοκράτη. Τι είναι φασίστε, α πούμε. Ποιο? Αυτό το οικονόμο, δημοσιογράφο, ρε. Ο οικονόμο ακόμα δημοσιογράφο είναι. Είναι? Δεν ε, ο... είναι μέλο τη Νέα Δημοκρατία. Αν τον ακούσει, λε αυτό είναι μέσα ενταγμένο. Είναι πιο κυριάκο από τον κυριάκο. Δεν το κρύβει κιόλα πλέον. Δεν το αμα το ακούσεις καταλαβαίνεις 1937 Μπέρλουτ Μπρέχτ Πώς τον είπες τον Μπρέχτ Τώρα δεν το λέω και καλά γιατί Άντε, το... κάπως έτσι Δεν έχει νόηση μας Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή όταν έχεις ευκαιρία Θέλω να διαβάσεις 2-3 στίχους Από το μετανάστε του Μπρέχτ το 37 Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Μα κάνει τώρα εντύπωση που τα τσιράκια του είτε δημοσιογράφοι είτε υπουργοί που ξέρουμε πιανόν τσιράκια είτε υπάλληλοι είναι αυτοί, ξέρω εγώ. Μα κάνει εντύπωση που δήθεν κάνουν ότι του λυπούνται γιατί δεν είναι δυνατόν να του λυπούνται. Μα κάνει εντύπωση, εντύπωση και δεν δια... κατάλαβα γιατί είμαστε άνθρωποι. Κάθε περίμενε, γιατί το πάω αλλού, φίλε. Περίμενε α, να, α, να δει. Αν μα κάνει εντύπωση αυτό, θα έπρεπε να μα κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω και εγώ τι θα πρέπει να μα κάνει όταν ακού τα ίδια πράγματα από εργαζόμενου παραδείγματο χάρη σε πλοίο. Να ακού έναν εργαζόμενο σε πλοίο. Και να σου λέει τα ίδια πράγματα και να, σου, και να του λες, Δρε, μεγάλε Πού που, που βλέπει ότι αυτοί πεινάνε, α πούμε, ή πού βλέπει τη, την προσφορά του, α πούμε, και όλα αυτά λέει: Έχουν κάνει δωρεέ. Εσύ λέει: Δώσει τόσα που έχουν δώσει αυτοί. Λέγε ρε, <Κι> Μαλά, έχει <Κι> <είσαι, Κι> δώσει. Και ναι, Μαλά, κατ' έχω δώσει παραπάνω από το 50% του μισού κάθε μήνα. Μα δεν είναι <Κι> σημασία. <κα>, έχει το χέρι τη δίνει. Εκεί να το να εισπράξει κατευθείαν τα <Κι> έψημα. Ναι, <Κι> κατάλαβα <Κι> <μα>, έτσι. <Κι> <μα>, και αυτό ο να σου λέει ότι οι εφοπλιστέ πεινάνε. Είναι Ε, ε, γιαδε... πινάνε έδεξε. <κίδε> πεινάνε, Για περισσότερο πετρέλαιο, για περισσότερα λεφτά δεν πεινάνε. <οί> Ο καθένα <σίλει> έχει την πείνα του, τη ρουμένου <σίλει> των αναλογιών του. Και <σίλει> σίγουρα να πεινά για ψωμί, <σίλει> αυτοί <αυθυνούν> το ψωμί, <σίλει> το βαρέλι με το πετρέλαιο. Τι ωραία, τραβάτε και γαμί. Είναι αυτό που λέμε φτώχεια. Υπάρχει γιατί δεν μπορούμε να χορτάσουμε του πλούσιου. Καλό και αυτό, έλεγα. Έλα αφού όλη, την ώρα πετρελαιότητα. Άιτε! Δεν κατάλαβα, μπορούμε να χεστούμε. Λοιπόν, σας Εμείς είμαστε από τους πρόπεδε της γη, Κατακτητές της κορυφή. Εγώ θα σου πω με τη σημαία μα ψηλά. Ούστρα. από του πρόπεδε τη Θα μου πει σε τι θα μου πει μαντό και ωραίμο. Όχι, εγώ θα σου πω τι θέλει. Λάγκω να σου δει, λίγο. Όχι. Εμεί στον πλανήτη είμαστε πιο πολλοί. Μπορούμε να κάνουμε ένα δαφνί και να του παρακολουθούμε και έναν έναν να πρέπει να του κλείσουμε μέσα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον κόσμο. Συμφωνεί. Όχι. Γιατί έτσι μπορώ να διαφωνήσω, δημοκρατία δεν έχουμε. Θέλω να διαφωνώ. Έξω βράδυ στου τρένου μου, Τι, πρέπει να του κλείσουμε μέσα στο δαφνί! Όλου! Πώ θα χωρέσουμε το μόρι, τι θα κάνουμε, Μόρια θα κάνουμε το, το, το, το, το δαφνί, να μην χωράνε! Όχι, θα τα κλείσουμε όλοι! Εμεί εμείς, εμείς δεν είμαστε το ίδιο. Θέλουμε ανθρώπινε συνθήκε ζωή για του εχθρού μα. Όχι, θα του βάλουμε στα hot spots και θα είναι εκεί μέσα και θα του βάλουμε και ψυχολόγου και τρελέ. Σιγά μην του βάλουμε στα hot spots Σιγά μην του βάλουμε στα hot spot να δηλητηριάσουν τα νησιά μα. Όχι! Α, ετών είσαι μαζί του! Α, η δεν καταλαβαίνει, Χριστόλ. <laughs> άντε, για! Λοιπόν, να σου πω γιατί ψηφίζω, ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι υπερήφανο να σου πω με νούμερα γιατί εγώ μιλάω πάντα με. Καταρχά, δεν έχουμε εκλογέ. Πότε ψηφίζει η ΣΥΡΙΖΑ, Ψήφισα, Ψήφισα, Ψήφισα. Και... Τώρα με χνάθουν οι επόμενε εκλογέ που έχουν βγει τρία κόμματα που εσύ να τα υποστηρίζει. Γιατί ναι. Ναι. να θυμίσω ότι ψήφισε και Λαφαζάνη, ψήφισε Ζωή, άντε βρε που θα μιλήσουμε και σοβαρά. <laughs> Έλα, γορήμικρο τούτυνος, από Εράκλειο. Oh. Έλα, έλα, ρε, γιατί, ρε, γάμο, Το άκου της από... Έχει σαν τον Ταρίφα. Θέλω να πω κάτι. Το οποίο πρέπει να το παίξει οπωσδήποτε στην εκπομπή τη Παρασκευή. Να απευθύνω ένα μήνυμα στι χαλκιδέε και στου χαλκιδέους Ναι, τεστ. Ακούγομαι, ακούγομαι. <laughs> χαλκιδέε και <laughs> χαλκιδέε. Τώρα λέγεται. Χαλκιδέε και χαλκιδέοι Κάντε του sold out. Κάντε του sold out. Να κάθετε και στο δρόμο. Δεν ξέρετε. Όποιοι δεν πάτε, τι θα χάσετε. Κομπλέ, είναι οπότε και... κομπλέ. Ωραία, βγάλτε και έξω. Χαλκιδέες και χαλκιδέε. Το ξαναλέω. Να πάτε όλοι, όλοι και στον πεζόδρομο αν είναι, δεν πειράζει. Ελάτε με ό,τι φοράτε. Έτσι, μου αρέσει. Έτσι που θα και... λέει και ο μακαρίστος να πιάσω και, και εντυσιαστικό κομμάτι. Έλα, για. σα ακούω από το Δεκέμβριο του 2014 και πραγματικά σα απολαμβάνω, ε, μία πρόταση ήθελα να κάνετε μια ιδέα που είχα για την εκπομπή σα. Αν μπορείτε τις Πέμπτες ή ξέρω εγώ μια μέρα μες στην εβδομάδα να κάνετε κάποιε αφιερώσει. αφιερώσεις, πούμε, αφιέρωμα σε άτομα ιστορικά, καλλιτέχνες ή κάποιες σημαντικές στιγμές ας πούμε, στην ιστορία είτε της Ελλάδας είτε του κόσμου, Γιατί πραγματικά μέσα από εσά έχω μάθει καινούργια πράγματα και μερικέ φορέ α πούμε έχετε και άτομα τα οποία είναι και παράδειγμα προ μίμηση για τον ηρωισμό του, για τη στάση του στη ζωή και πιστεύω ότι ο κόσμο Το χρειάζεται αυτό, χρειάζεται ωραία παραδείγματα που φαίνεται και κάτι σαν αφιέρωμα, κάτι σαν ντοκιμαντέρ ας πούμε, που το συζητάτε ας πούμε, με το θύμιο, Μια πρόταση κάνω, εντάξει, έχετε και στις φυσικά ιδέες για την εκπομπή σας, τι μπορείτε να κάνετε κλπ, αλλά αυτό πραγματικά εγώ θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Ναι. Ε, γεια σας Γεια σας ε, Ήθελα να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια Εδώ η Ελληνοφρένεια είμαι η ίδια Ποιο είναι στο τηλέφωνο Εγώ η Ελληνοφρένεια σου λέω Καλώς το όλοι Ναι καλέ ε, Τι κάνεις Καλά εσύ Καλά Είχα ξαναπάρει μου κάποια χρόνια πριν Ωραία και τι να κάνω εγώ τώρα Τι φαντά Τι φαντα... Λα... Λα... να μην κάνω ωραία και τι θες τώρα πάλι Τι φαντά να δω τι κάνεις Καλά είμαι ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά Δεκάω. Ωραία, μη κάσε. Δε κασί, δεκά εγώ, τα πάπαμε. Χάρηκα, γεια. Γεια yeah, γεια. Yeah. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θέλω να σα Με αφορμή το Όσκαρ που πήρε ο Χωακίν Φίνιξη για τον Τζόκερ, βάλε ρε ή τι δηλώσει του Μπαλάσκα που έλεγε ότι η νομοθεσία έχει μπει για άλλου είδου ταινίε. Και βάλε τον Τόνι Άντωνι από το είσοδο τέρι μου να λέει ο Αράπη άργησε μια μέρα και τι ταινίε που είχε γυρίσει. Και την Αλέκα από το αυστηρό κατάλληλο να λέει και αυτή τι δικέ τη ταινίε. Πηλιά στα μολομέρια, γεια! Yeah. Ο τρόπο είναι ένα και μοναδικό. Λέει ο νόμος. σταματάμε την προβολή τη ταινία, ανοίγουμε yeah. τα φώτα. Προβαίνουμε σε έλεγχο των ατόμων και σε περίπτωση που βρίσκονται άτομα τα οποία παραβιάζουν τον νόμο, ο υπεύθυνο του κινηματογράφου και ενδεχομένως και οι γονεί των ατόμων, αν υπάρχουν, λοιπόν, γιατί αυτός ο νόμος θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πολύ πιο παλιά την δεκαετία του 60 για άλλου είδου ταινίε. Καμπίνα 69, την ξένια στην Καβαλάρισα... Που ο αράπη άργησε μια μέρα. Το προσοχή του φίχτρα μόνο στη Σουηδία ήταν 10 εβδομάδε στα top Για να μην σου πω για το αριστούργημά μου η Αλέκα Παίρνει 10 που έχει γίνει καλτ. Ναι, ναι. Ναι. Για άλλου είδου ταινίε και νομ, νομίζω νοών νοήτων. Έντυμε άνθρωπε, κύριε Παντελή, Έχει κατάστημα κάπου στη γη. Λα εμπόρευμα, βγάζει λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά Σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά Για τον Μπογδάνο, για τον Κυριάδη και τους υπόλοιπους κατόψυχους Την Παρασκευή έτοιμοι άνθρωπε κύρι Παντελή έτοιμη άνθρωπε κύρι Παντελή Έχεις και σύζυγο κόρη παιδί μοντέρνα, έπιπλα, έγχρωμη τυβή, τροστροφή, νευματική. Μάκρυ από κόμματα μη μπελά, πάτρις, και φαμελιά. Τα χτεμή είναι γιορτή των ερεπευμένων Θέλω να μου βάλεις τον κύριο Μητσοτάκη Στη Θεσσαλονίκη που εξήγηλε διάφορα Και ενδιάμεσα βάζει Λουίς Άμστρομ Το wonderful world πως λένε αυτό Αλλά το γνήσιο βάζει τη που βάζει Τα μια φορά Η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο Φαίνεται πάνω απ' όλα Στα αισιόδοξα πρόσωπα των Ελλήνων see... Με δύο μονολέξεις Δίναμε να σας είπω τη στιγμή αυτή ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξομεν όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής à, να καταστήσουμε πλέον ανεκτή την τόσο δύσκολη δύσκολη σήμερα ζωή του λαού θα σπρώξομαι την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου για να την καταστήσουμε αγνώριστο πο κάβλα Τώρα που άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη που έχει πάρει δάνειο 650.000 και έχει πληρώσει τα 20 και αποφάσισε να κάνει σοβιετία το βόρειο Αιγαίο όπου εκεί ορίζει το κράτο που θα μπουν όλοι αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι, όπω τα είπε πολύ σωστά, θέλω να βάλει λίγο τον κακαουνάκι που έκανε μάτι και έλεγε να τον παίξω κι εγώ έτσι. Ένα παλιό να βάλει λίγο κακαουνάκι μαζί με Γεωργιάδη. Πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα απέναντι ότι εδώ αυτοί δεν είναι ευπρόσδεκτοι και δεν υπάρχει άλλο τρόπο να γίνει αυτό πράγμα. Καβώς. Θα τον παίξω κι εγώ. Τα κέντρα πρέπει να είναι κλειστά. Καύζλα. Όταν ο κλειστά, είναι κλειστά. Μιγαλέζα. Θα τον παίξω κι εγώ. Να μην βγαίνω μέσα του κουνούπι Ποτέ. 20 ώρες στο εξωτράωρο. Μιγαλέζα. Καύζλα. Δεν τους στέλνουμε εδώ. Δεν τους στέλνουμε εδώ. Καύζλα. Θα τελειώσουν και θα ολοκληρώσουν. Τελεία. Έτοιμε άνθρωπε. Κιλπαντελή. που αν πεθαίνουνε πάνω στη γη χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί μαύροι λευκοί ή Ο γιος σου να καλά να αφήσεις το όνομα και το παράδι. Τώρα τελευταία κεντά η συνέχεια Εσύ πλέκεις Θα μου βάλεις την Παρασκευή Την κυρία που σε είχε πάρει για τον Τράγκα mm. Θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα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 Κάνουμε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση μικρή. Αυτή η καινούρια εκπομπή που έχουμε φέρει η Ελληνοφρένεια, πώς σα φαίνεται. Καλή, καλή. Αλλά πιο πολύ είναι οι άλλοι. αυτές που παρακολουθούν. Οι άλλοι είναι, ναι, ναι δεν σα ενοχλεί που δεν είναι τόσο πατριώτε, μάλλον. Όχι, όχι, όχι. Δεν παρακολουθώ για να σου είμαι ειλικρινή. Δεν παρακολουθώ. Ε, άδικα, λίγο για όλε μου λέτε καλή και δεν τι παρακολουθείτε. Τι είναι αυτό, Φρανιέ, από τη λέξη και μόνον. Δεν μ αρέσει, δε μ' αρέσει η λέξη. <σω <boxes> <σω> ναι, αλλά έχει το Έλληνα μέσα. Αποδελφικό Ε. με. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπως... πόσε δε εκπομπέ έχουν μέσα το συνθετικό του Έλληνα. να σου πω κάτι άλλο να αντε ε, όχι αντε πάλι αφού όλα τα θέτει και δεν λέει, δε λέει για την παλιά εποχή που το, το, το 12, το 13 οι Τούρκοι τι κάνανε που διώξαν του μικρασιάτε και όλα τα παράλληλα τη Μικράς Ασίας γιατί εχθές χειροτονήθηκε εδώ στην Πάτρα στη Μητρόπολη ένα από, το, από, από, από τον Παρθολομέο έρθει εδώ και χειροτονήθηκε από το Χρουσόστομο και είπε ότι η Πατριαρχία περνάνε πολύ δύσκολα του πιέζουν πάρα πολύ να σας κάνω, ναι, κατάλαβα να κάνω μια Ερώτηση. Ναι. Επειδή είπατε Επειδή από την Πάτρα, εσεί εκεί στην Πάτρα δεν έχετε προβλήματα που ο Δήμαρχο είναι κομμουνιστή. Ω, καλά, άστα. Δεν το, ούτε τον παρακολουθώ, Χρυσό μου. Ούτε τον παρακολουθώ. Δεν έχει πάει την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω. Χρυσό μου, δεν τον παρακολουθώ. Εγώ είμαι δεξιά-δεξιότατη. Α, από α, τα α παλιά, γιατί δεν, τα δεν μου το έπατε από την αρχή να καταλάβω. Ναι, και. Ναι, και ο γαμπρό μου ήταν δήμαρχος αλλά πέθανε από την κακιά Ρώσια. Κατάλαβα, ναι, mm. αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί πέρα. Κάτι έχει μειώσει, κάτι φόρου έχω ακούσει, κάτι δημοτικά Πάρκιν έχει παράδομα, φτιάξει, δεν πληρώνει παράδομα, ο κόσμο. και παράνομα το εξωχικό του σπίτι. Ε, και βέβαια, μα δεν πούμε πίσω. και αυτό βέβαια.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 Μα, Αλλά δεν θέλω να πει το όνομά μου πουθενά, να μην ακουστεί για να με σκοτώσουν τα παιδιά μου. Είναι δολοφόνοι, είναι αστυνομικοί, τι είναι. Ναι, ναι, ναι όχι. Θα μου βγουν με εμά αυτή την ηλικία. Σχολείστε τώρα, είναι παιδί. Ποια είναι, τέτοι, ηλικία, ποια είναι ηλικία ε, η ηλικία, ποια είναι η ηλικία σα, Ηλικία μου, ε, τότε που τελείωσα εγώ το σχολείο, το γυμνάσιο εδώ στην Πάτρα. Καλά, τώρα. Καταλάβει, ναι, ε, Υπήρχανε μόνο δύο θηλαίων και τέσσερα ρένων. Κατάλαβα, έχει εργοχώματο ένα πόδι. Έντι με άνθρωπε, κύρπατε λίγο. Σκέβροσες σάπησες στο μαγαζί την ότι ξόδεψες και την ορμή Για τη δραχμή, για το πετσί Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, Μα σίσ' το κουφάρι σου σε εντός από την Πάτρα που σου λέει για τα κομμούνια να πούμε που έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει.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 Το εργοστάσιο έκλεινε. Έτσι. Η, λέλαπα, η λέλαπα του τόπου είναι τα κουκούδια. Πέστε. Πέσω να ξυπνήσουν ορισμένοι κουκουέδε. Ποιο κατέστρεψε τον τόπο. Εμεί. Όχι, τα κουκούδια. Μπράβο, λαποστολή. Πατριωτική δεξιά, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Σε Μπρα... εσά, μπράβο. Σε μένα, μπράβο. Α, αυτή είναι. Και α, λίγα α, λέτε, χάρηκα. Πώ να ρίξουν εδώ τα κεφάλαια. Αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη και να φέρουμε και επενδύσει να γίνουν εδώ. Και γιατί α, έχουμε α, τα ξερονήσια άδεια. Α, γιατί δεν α, τα στέλνουμε εκεί να ξευρομίζει ο τόπο. Και να τα κάνουμε στρατιώτε να τα φτιά Φίλα από τουρκου. Πέτα! Δηώ τι είχε γίνει στον πιράτο του που είχαμε μείνει νηστική τόσο γιόλα τι Δεν τα θυμάμε τώρα. Αμπράβο. Τι έφτιαχνε ο δεν του αμαδένειχο. Δε συμφωνείτε να του στείλουμε στα Ξερονίσια. Να πάνε στα κρεονήσαμε και ο Παπαδόπουλο για να Έτσι. Πήγανε ορισμένοι ένα αποσοτομικό και άλλη περνάτε μια χαρά εδώ πέρα. Μη μου τα πέρα. θυμίζετε τώρα. Εδώ πέρα για, να, για, για, για να την τι Χάρηκα που τάπαμε, πάντα έτσι δημοκρατικά τα λέμε. Να είσαι καλά, Ποστομάκη. Γεια. Yeah. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Ξέρεις πως δώσανε κυρπαντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί να φας κι εσύ, κυρπαντελή και εσύ τι έδωσες, κυρπαντελή Πες μας τι έκανες σε αυτή τη γη Πες μας τι άφησες κληρονομιά Που να επνέει τη νέα γένια το τον Καμένο προχθές κούκλωσε Βόπο αυτά Γυμναστήρια και τέτοια. Γυμναστηριακός κατάτηση. Εντελώς. Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το καμένο να λέει που, για του υδατάθρακε. Και το φέρμα από το εστιατόριο στο ερήμο και, και πολυτεχνίτη του Βέγκου. Που λέει όχι αυτό τα φαγιά. Και μετά τον καμένο που λέει ότι είναι ένα καλό μαθητή. Και συνέχεια τον Ζήκο από το Μπακαλόγατο. Που λέει 6636. Πέντε χρόνια τη Δευτέρα Δημοτικού κτλ. Για ποιο λόγο, όταν ο κύριο Ολάντ εδώ, μιλήσατε για ευρωπαϊκή αό. και για ευρωπαϊκό ορυκτό πλούτο για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες Όχι αυτά, τα φαγιά Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακες και το φυσικό αέριο Τίποτα πιο εκλεκτό; Τι μαθητή ήσασταν, Καλό μαθητή, Άτακτο, Ζωηρό. Είμαι ο Τηλιόπητο. Την Τάρτη Δημοτικού. Ήμουν πολύ κακό μαθητή. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμάνου, μένα που με βλέπει. Μάλιστα, 16. Έτσι, 16, 4 χρόνια κάθε τάξη. Πέρασε αρκετά μαθήματα. Τέσσερα χρόνια σχολείο, κάθουμε, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω αμέσω, παίρνω και το χαρτί και είμαι ευτυχή. Τι ο νεύρι τότε. 5, με την πρώτη. 6, 8, 7, 8, 56. Τώρα μαθαίνω το 8-9. Όχι, δεν είμαι ένα καλό Έντιμε άνθρωπε, κύριε Παγκελή. Έντρομε, άβουλε, ξηφασουλή. Βρώμησε το όνειρο και την ψυχή. Άδιο πετσί, χωρί πνοή. Έντιμε άνθρωποι, νέα γενιά. Βάψτε του έντιμους, με στα σπαρτά. Φτιάξανε το παντελί και άχριστος, Αυτή τη γη <Κιλίκια> <Κιλίκια> ε, σαλούδι, την πασκευή που γιορτάζεται Οι ερωτοβουμένοι το πιο ερωτικό τραγούδι Του Μάνο Χατζηδάκη αυτό που λέει μαζί με το λίγο Αγάπη μου Σε γύρευα Τειράζε να μην το τραγουδάσεις εσύ Να βάλω το τραγούδι <Κιλίκια> ε, Καλύτερος ο Χατζηδάκης από μένα à, Τροπί, τροπή, τροπή. έλα για για φλάκια Αγάπη μου Σε γύρευ και σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα τυπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή και δώσε η σου χάρη αγάπη μου, σε γύρεψα γιατί είσαι ο ουρανός αγάπη μου που μου φύγες γιατί είσαι